Valentine I'll smash your face in the countryside Because I had your stupid smile You fucking guy Sweet Valentine I'm Red Cow say Mera Cow I'm Red Γέμισε άνθη και μπαλόνια όλη η πόλη. Όλοι στου δρόμου περπατάνε αγκαλιά. Καινούρια στριγκ θα φοράνε όλη η κόλη. Τι τυχεροί όσοι αντάλλαξαν δωράκια. Πόσο μεγάλη να είναι τώρα η χαρά. Πόσε καρδούλε καραχτήκαν στα παγκάκια. Πόσα τραγούδια χαριστήκανε ξανά. Σκατά στα μούτρα του Αγίου Βαλεντίν Εγώ σε θέλω κάθε μέρα και μπορώ Να σου αφήνω δεξιά του Κομμωδίν Τα πρωινά μου πριν να φύγω Σ' αγαπώ Σ' Είναι τραγούδι για τη μέρα Ναι, σα τα έλεγα εγώ πριν. Τι μα έλεγε. Με τι τούρτε που είναι σύσκατε, Ναι. <laughs> Α, εδώ. Τα λέει και η τέχνη. Ο γραμμένο. Ο γραμμένο. Κατάστα στα μούτρα του Αγίου Βαλεντίνη. Πόσο κομπλεξικοί είσαστε εσεί και ο Μάριος Όχι, όχι απλά είναι πολύ χριστιανό ο, ο γραμμένο. Ναι. Και επειδή είναι η καθολική γιορτή. Πάρτα καθολική η γιορτή. άγια Βαλεντίνη. Και γιατί να μην έχουμε μια μέρα να γαλινέψει η ψυχή. Δεν γαλινεύουμε με αυτά. Με τι γαλινέψουμε. Σήμερα θα γαλινέψουμε. Στι εκλογέ. Στη γιορτή τη δημοκρατία. Μα να γαλινέψουμε τότε. Δεν θα έχουμε εκπομπή. Πέφτει και τότε. Δεν μπορούμε να γαλινέψουμε, Κυριακή. Πρέπει να γαλινέψουμε μια και σήμερα. Αξιότιμα. Σήμερα το έχουν ορίσει. Κάποιο όρισε ότι είναι σήμερα η μέρα. Είναι μέρα τη γαλίνη. Μέρα τη αγάπη. Να αγαπηθούμε, να ερωτευτούμε. Αυτό. Μην γαλινέψουμε. Στα ίδια ερχόμενα. Καρδουλά μου. Καλησπέρα. Λοιπόν, Ελληνοφρένια, σήμερα αυτή είναι όπω την ακούτε. Έτσι θα πάει. Έχουμε και λαό, βέβαια, θα τα ακούσουμε. Από όλα. Ο λαό μίλησε στην προηγούμενη ώρα στον αποστόλ Λοιπόν θα ασχοληθούμε λίγο με την αστυνομική ένωση Ένωση αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας Η αγαπημένη μας ε, Γιατί έχουν κάνει αυτό το θέμα Το γνωρίζουν οι επαΐοντες Εδώ και οι ακροατές Το ξέρουμε όλοι Θα ακούσουμε τη φωνή του πρόεδρου Επαΐοντες τι σημαίνει <laughs> Βρισκιά Θα ακούσουμε τον πρόεδρο Ωραία, και μετά θα διαβάσω την ανακοίνωση. Διαβάστε την τώρα. Τώρα. Ναι, βέβαια. <coughs> ε, πάρε, το, πάρε το γραμμένο <coughs> γιατί θα διαβάσω. Χωρί καλή, σε παρακαλώ. Χωρί καλή. Θα το μάνω νυφλέ. <coughs> διαβάζω. Έκανε κάτι τέτοια θεατράλε τα Σάββατα. Ωνυφλέ. Μην ξεχάσει το κάψιλο. Διαβάζω. Με κεφαλαία. <coughs> την πρώτη ανακοίνωση. Την πρώτη, ναι. <coughs> Συνάδελφοι, συνάδελφε. <coughs> αποτελεί πρόκληση και πολλά ερωτηματικά από πλευρά Υπουργείου Δημοσία Τάξη και Προπό καθώ και του Αρχηγείου τη Ελλά η διαπόπευση που δέχονται οι αστυνομικοί ιδιαιτέρω τη ΙΑΤ και ομάδα ΔΕΛΤΑ από τη σατυρική με Ι σειρά Ελληνοφρένια που παρουσιάζεται στην τηλεόραση του Αλφα χωρί κάποιο να παίρνει θέση Δευτέρα με Τρίτη, 10 Παρατέταρτο το βράδυ <laughs> Συγκεκριμένα εμφανίζονται ηθοποιοί με λέει ηθοποιό, δημοσιογράφο είμαι που φέρουν <laughs> πλήρη επιχειρησιακή στολή τη ΙΑΤ με όλα τα εμβλήματα και τα διακριτικά του σώματο που πουλούνται στην αγορά. Όσο επίση και τη ομάδα ΔΕΛΤΑ. Ω ωραία ελληνικά. Λοιπόν, όπω οι υπόλοιποι συμπροταγωνιστέ του χλεβάζουν, συχνά του κοσμ, κοσμούν με ένα σωρό κοσμητικά επίθετα και άσεμνε χειρονομίε. Αφήνοντα μηνύματα ότι πρόκειται με έψιλον περί Λιθίον, αν είναι δυνατόν. Θεωρούμε ότι η παρέμβαση πρέπει να είναι άμεση, καθώ προσβάλλει του συναδέλφου που υπηρετούν στις υπηρεσίε αυτέ, αλλά και γενικότερα προ όλου του συναδέλφου και γεννά ερωτήματα, αν και ποιοι έδωσαν την άδεια, διότι χρειάζεται άδεια και τη συγκατάθεσή τους σε κάτι τέτοιο αναλαμβάντας και τις ευθύνε τους. Η Ένωσή μα προσανατολίζεται στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς πάντα σε συνεννόηση με έναν ή με την ποασί την οποία κάλεσε να πάρει θέση. Ο πρόεδρος Σταύρος Τσεκούρας. Αυτός. Λοιπόν, αυτόν έχουμε. Μίλησε στο Λεπάντο TV, στον συνάδελφο Κωνσταντίνο Φλαμή, που είναι στο Max FM το πρωί και το βράδυ είναι στην τηλεόραση, να ακούσουμε τι του είπε για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε στον κύριο Τσεκούρα τώρα, τον πρώτο αστυνομικό. Καλημέρα κύριο Τσεκούρα. Τώρα, Έχει τα καλύτερα, κύριε Τσεκούρα. Εσάς, εσάς. Έχετε αντιδράσει. Έχετε αντιδράσει και επίσημα, έτσι, από ό,τι ξέρω. Βεβαίω, έχουμε ενημερώσει και την Ομοσπονδία για αυτό. Δηλαδή, για πετε μα, ποιε είναι έτσι <συσχε> οι ενστάσει σα. Κοιτάξτε, τα είπατε όλα εσεί. Βλέπετε ότι κάποιοι εκεί που εμφανίζονται στη σειρά αυτή τη την εθνοφρενία, αφορώντα την πλήρη και την συγκεκριμένες υπηρεσίες, μάλλον υπηρεσιών να δω, όπως το είπατε νόητα εκεί της ΟΙΑΤΑ, αλλά εκεί της ομάδας ΔΕΜΤΑ γίνουν μια εθνήκωση όχι ό,τι και την καλύτερη αλλά και από την άλλη δέχονται εκείνα τα σχόλια τα επικριτικά, αλλά και χρεβαστικά των υπολείπων στο προηγούμενο επεισόδιο μάλιστα... Τους ε, έκαναν χειρονομίες, κυρίως τους μούτζοναν. Yeah, yeah, yeah. Βλάκα-βλάκα τον έλεγε τον υποτιθέμενο αστυνομικό της ΙΑΠ, ο άλλος ο έτερος συνπλεονταγωνιστής. Οπότε αυτό το καταλαβαίνετε ότι μας φύγει και σαν αστυνομικού, αλλά και λίγο περισσότερο και στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι οποίες φορούν ο ειδοποιός αυτός φορά, τη στο δίνη πλήρη εξάρτηση και με όλα τα διακριτικά του σώματος επάνω. Βέβαια θα σας πούνε τώρα ότι και ο είναι ένα μέλος, μέλος της μας. Ε, και επειδή ε, είναι γνωστό ότι η ελληνοφρένεια έτσι ε, κάπου αν θέλετε κάνει και ακραία, ε, ακραία σάτυρα εγώ το λέω αυτό αλλά ε, ε, όμως Είναι ακραία κύριε Φλαμή, δεν το λέω εγώ Παταθέτε ότι ο, γιο, ο γιος μου που είναι 16 χρονών βλέποντα το προχτές εντάξει έχει, είχε μια απορία την οποία μου την εξέφρασε και δεν είναι μόνο αυτό και συνάδελφοι που κρετούν στις υπηρεσίες αυτές αλλά και στις άλλες υπηρεσίες Έτσι κοινόνισε μαζί μου και λένε πρόεδρε κάτι γίνεται εδώ πέρα. Δεν μπορείτε να το δείτε το πράγμα έτσι συνολικά να σε φτενίζει. Κοινός τους Μούτζοναν. Κοινός. Κοινός. Και τον έλεγαν βλάκα επανελιμένος. <laughs> και τον λέγαν. Και λέγα. Τεζόν, και και τε και και βούρλο. <χαι> και άλλα πολλά. Ε, το παιδί του κυρίου που τα είδε αυτά και στο και κι ερωτήματα, όταν βλέπει που πλακώνει ο πατέρα του η, όχι. Ο πατέρας του, όχι, μια απάντηση. Τεχինουν το έμα στο πεζοδρόμιο. Όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όταν, όχι, κλωτσάνε όχι και, όφαλια, όταν κλωτσάνε τζάνακι ο φάτος, όταν έχουνε τις γίνες. ανάποδα. Καθαρίζει. Όχι. Όχι. Καθαρίζει τρειςαις ταξιόχοχος. Όταν ψηκάζου στο μετρό. Όχι. Στη μούρη τον ψηκάζω. Όχι, μια απάντηση. Όχι 10 φορές το κόμπο. Εντάξει, τώρα όχ εκεί εσύ θα βούμε σε ψυχολόγος Πεθιού. Μην κινηnoste μουτζόσι. Μην κινηnoste μουτζόσι. Τα ο τα κρυφό χρισavíaτζι Αυτά. Όχι, όχι, ψηφίζουν 60%, 60 του καθόλου. Δεν δεν Είχε τρόπι. και άλλο απόσπασμα, είναι σε τρία μέρη η συνέντευξη. Τα τρία. Να ακούσουμε το δεύτερο. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, σα επαναλαμβάνω, ξέρετε ότι δεν θα τηρίζει μόνο αστυνομικού, θα τηρίζει και του πολιτικού, Θα τηρίζει και δημοσιογράφου, θα τηρίζει του πάντε. Δηλαδή είναι ότι επικεντρώνει μόνο σε εσά. Κύριε, κύριε, κύριε, κύριε Φλαμί, εμένα με απασχολεί αυτό που αφορά εμένα. Ναι. Δεν με απασχολεί τι κάνει για του πολιτικού. Για τους δημοσιογράφους υπάρχει το αντίστοιχο σωματίο, το δημοσιογράφο μπορεί να παρέμβει αν δέχεται. Αλλά τη στιγμή όμως σας λέω που φέρει μια στολή, είναι διαφορετικό, φέρει μια στολή η οποία έχει επάνω τα διακριτικά του σώματος, τα διακριτικά της περιουσίας και την εξάρτηση, καταλαβαίνετε ότι στο μάτι περνάει και μηνύματα. Σ σας λέω και πάλι, ο 16χρονος γιος μου που το έβλεπε έμεινε με την απορία και μου έκανε ρωτήσεις, πώς δέχεστε να γίνεται αυτό. Καλά, προφανώ επειδή έχει περιαστεί από τον πατέρα του, γι' αυτό γιατί ε, δεν το κάνουν όλοι οι απλώ είναι ο πατέρα ο και νομίζω ότι δικαίω έχει την απορία του παιδί στην εφηδία, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η σάτυρα σε βάρο ενό νομικού τον οποίον... Δεν είναι μόνο η σάτυρα, σα είπα, είναι τα, πε, τα περιπληκτικά σχόλια των έτερων συμπροταγωνιστών. Προχθέ, ο συγκεκριμένο που υποδιώταν τον συνάδελφο με τη στολή τη ο, ο έτερο ή πρωταγωνιστή του τον φασκέλωνε κανονικά, Υπάρχει από εκεί και πέρα λίγος φραγμός να υπάρχει. Τουλάχιστον σε αυτό. Εγώ δεν είπα να μην σας τηρήσει, δεν θα σας τηρήσει. Αλλά και η ιστορία, η οποία θα ασχοληθεί με κάτι άλλο, παρεφερέσει σίγουρα να μην είναι τα σύμβολα επάνω και της ειδικής αστυνομίας και της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Και η εξάρτηση όπω είναι, το έχετε δει Εγώ πιστεύω ότι είστε ενήμερο σε ζητήματα και έχετε άποψη. Μα, μα και εμένα με σαντήρησαν προχθέ. Σα το λέω δηλαδή, στο θέμα της, ε, στο θέμα των σεισμών, με δείξαν εκεί που έμπαινα μέσα σε μια σκηνή στην κεφαλονιά που είχε χορτάρει μέσα η σκηνή και μετά βγήκε ο Τσολιά άρχισαν με, με μια κουρευτική μηχανή του Γκαζό να κουρεύει τη σκηνή, έτσι. Εντάξει, σάτυρα είναι. Όλο ο παραλογισμός της χώρας είναι αυτή η φράση που λέει εδώ ο συνάδελφος λέει και εμένα με σατήρησαν στην σκηνή προχτές με του σεισμόπλητους που είχε χορτάρι μέσα. <laughs> Αυτό είναι μια σκηνή για σεισμόπλητους είχε χορτάρι, χορτάρι μέσα. Και το θέμα είναι η όποια σάτυρα κάνει ή δεν κάνει. Πώς δεν παίρνει και ποδοσφαιριστής μέσα ναι, από, ναι, ναι, από σκηνή. Ναι. Χορτάρι <χωρτάρι <χωρτάρι> μέσα στη σκηνή για τους σεισμόπλητους. Αυτό είναι. Αυτό τα, τα ακυρώνει τα άλλα. Ναι. Τα Βε... άλλα, τα Βέβαια είναι και αστείο να ακούσα ένα μπάτσο να μιλάει για τη άτυρα, τα όρια τη άτυρα και όλα αυτά. Όχι, έχει και άποψη. Έχει ξέρει και τον ορισμό τη άτυρα. Δεν ξέρω δεν Α, ε, εσύ είσαι πρόκειται. Γιατί αν, αν το γράψανε με Y, θα του βγάλει κάτι άλλο για το σάτυρο. Εσύ είσαι σε μπάτσο για πε μα. <συσκάς> εγώ, εγώ δημοσιογράφου, με δουλεύω σε κανάλι. <συσκάς> και σε κανάλι. <συσκάς> και σε κανάλι. Με έχει βάλει ο θείο Μαγίου. Αγγσίλο τον λένε, ξεχάσαμε τώρα. Σε τελευταία επεισόδια στην αρχή ήταν ο Θεοσοτάκι. Ξεχάσαμε το όνομα. Έχω πολλού θείου. Μεγάλο σόη. Μαλούρδέ! Δεν εκεί <τυρουρουρουρου> Λοιπόν, έχει και τρίτη, τρίτο κομμάτι της συνέντευξη. Είναι ο πρόεδρος, τελειώνει με αυτό Ο κύριος Σταύρος Τσεκούρας Της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ΑΧΑΙΑ Ο οποίος θέτει το κομβικό θέμα Ποιος έδωσε άδεια mm. ποιος, Αν έχει αδειοδοτηθεί Η εκπομπή για αυτό το πράγμα Εγώ <Τι> σημαίνω Σωματείος Ένωση, το έφερα στην Ομοσφονδία από εκεί και πέρα η Ομοσφονδία θα πρέπει να πάρξει αν έχουν αδειοδοτηθεί κανονικά ε, γιατί πρέπει να υπάρχουν άδειες στη συγκατάθεση κάποιων να γίνει τελευταία διαδικασία άμα δεν έχει γίνει κάποιοι έχουν φύνει θα ναι. πρέπει να το δούμε Αυτά μου Θα πρέπει να το δούμε γιατί κάποιοι έχουν φύνει Και να πάρουμε και άδεια Από πού <laughs> Καμία άδεια τί... δεν έχουμε πάρει για να το κάνουμε Όχι, είναι μόνο από το κεφάλι μας. Και μα Και ούτε θα πάρουμε άδεια μα... και άδει... Από ποιο να πάρει άδεια Και δεν θα πάρουμε και άδεια, δεν θα το Επιτροπή ψάξουμε Επιτροπή λόγω είσαι. κρισίας δεν υπάρχει Κάποτε υπήρχαν τα τραγούδια, περνούσαν από εκεί Ή αν υπάρχει δεν ξέρουμε να την έχουν φτιάξει Πολύ πιθανό και αυτό, Μ. δεν το ξέρεις Όχι. Σαμαράς κυβερνάει Κάτσε ρε πέρα Άστο, δεν σαμαρά. Εντάξει. Το... Όχι, δεν θα πάρουμε καμία άδεια. Ούτε έχουμε πάρει άδεια, ούτε νοήτερη. θα πάρουμε. Τι απαντά τώρα, Άστρο. είναι Συνα... και συνάδελφό σου. Ναι. Τι, τι, ε, σε αυτό. αυτό. Τι είστε συνάδελφό. συναδελφικό. Έχει συναδέλφου του καλύτερου. Δημοσιογράφου, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα και αστυνομικού. Δεν ασχολείται με αυτό καλύτερο. καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο, δεν σου λείπει άλλη κατηγορία, νομίζω. Πάμε να ακούσουμε εδώ. Ακόμη. Αυτοί οι δύο κλάδοι οδηγούν προ τα εκεί, έτσι κι αλλιώ. Να ακούσουμε λαό. Τι μα είπε χθε ο λαό για αυτό το θέμα. Να σου πω, σήμερα αν ισχύει το δημοσίευμα από την Πάτρα ε, έχουμε την πρώτη έμεση παραδοχή τη μπαλουρδία, έτσι. Γιατί? Ε, διότι στο δικό μου σκεπτικό, αν υπάρχουν 30%-40 μπαλούρδοι από όλο το σώμα, οι περισσότεροι πρέπει να είναι εκεί. Διότι αυτοί που δεν έχουν αυτή την αγωνία και την πώ το πω ότι του κοροϊδεύουν, είναι τα παιδιά στη Λάρισα που χαμογελούσαν και ψάχνουν τον μπαλούρδο. Αυτοί πάνω πάνε κάτω στην μπάτρα παραδέχονται ότι είναι μπαλούρδι. Εγώ έτσι το Αλλιώ θα να το έχω να αντιμετωπίσει με χιούμορ κτλ. Εκτό αν πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν και τέτοιοι μπαλλούρδοι ανάμεσά του. Μα δεν δέχονται να υπάρχουν τέτοιοι μπαλλούρδοι ανάμεσά του. Δεν το δέχονται καν. Α, δεν το δέχονται. Δεν περνάει από το μυαλό του ότι υπάρχουν ζαβοί μπαλλούρδοι. Όχι, όχι. Υπάρχουν και από ό,τι φάνηκε σου με η πρώτη έμεση παραδοχή είναι ότι οι περισσότεροι είναι στην πάντρα. Αν δεις την ανακοίνωση που έχουν βγάλει, πέρα από τη σάτυρα που την έχουν γράψει με ύψηλον, λε και είναι και βγάζει Α, μάτι. Πέρα από αυτό. Ναι. Τίνκα στο ορθογραφικό και το κορυφαίο δεν είναι αυτό. Το κορυφαίο είναι ότι το αναδημοσιεύει το βήμα Ατζιάρ και του διορθώνει τα λάθη. Τα ορθογραφικά. Αυτό είναι το κορυφαίο. Έλα, αποστολή. Έλα. Πε έχει στην ένωση, προκαλέστε του να την κάνουν τη μήνυση. Δεν θα κατέβουμε οι αγανακτισμένοι, θα κατεβούμε οι συνειδητοποιημένοι τώρα. Πε του. Και θα μου τζώνετε πάλι φαντάζομαι. Να, να την κάνουν τη μήνυση. Είναι αυτοί που δεν βλέπανε στη μαγουλάδα τι γινόντουσαν, τα ζώα. Να σου πω έτσι, τον παλούρδο. Πόσα χρόνια τον έχει ξεκινήσει από τον κάθε. Είναι 34 χρόνια. Ε, ναι, από τώρα δύο πρώτα. Ναι, από το βιβλίο. Μάλλον παραπάνω είναι γιατί αν θυμάσαι καλά ο, ο παλούδο ξεκίνησε από τον όμιλο φίλο αστυνομία. Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Να σου προκάλεσε εσύ. Τώρα ξεκινήσαμε πώ λένε οι πατρινή και μάθανε ότι υπάρχει παλούρδο. Και μετά θέλουν να πιάσουν του κράτου, που λένε. Ε, Εδώ δεν εκμπούσει, θα του προχρεώσουμε να βλέπουν την εκπομπή από όταν ξεκίνησε. Ε, δεν, ξέρω. Ή, επίσης, δεν είναι και πολύ καιρό που υπάρχει ο παλούδο, σκέψει μέχρι μια πρόταση πόσο Κάνουν. Πόσο μάλλον να γράψουν ένα κείμενο ολόκληρο, ανορθόγραφο. Η ελληνοφρένη είναι εδώ ζωντανή σήμερα. Λάιβ είμαστε και λέει μια κυρία εδώ, όχι κυρία, κύριο δεν ξέρω. Στο κομμουνιστικό κράτος που ονειρεύεστε δεν θα υπάρχουν αστυνομικοί. Mm, που θα κάνουν και αυτά τα έσχη κυρίως. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, mm. αλλά για μπαλούρδους είναι το θέμα, δεν είναι για αστυνομικού. Ναι, είναι mm. άλλο... Υπάρχει μια διαφορά το λέει εδώ και Το ρεός ένας... αυτούς είναι ότι Λέει ένας αστυνομικός είμαι mm. Σας στέλνω... Στο σύ... Σαν σύνολο η αστυνομία έχει ανθρώπους που είναι σαν του παλούρδο. Mm. Ας κοιτάξουμε να απαλλαγούμε από αυτούς Και να παίρνουν από ψυχολόγο πρώτα Όχι, τους θέλουμε είναι ωραίοι μερικές φορές Πώ θα κάνουμε κομπέ. Δηλαδή, αν πρέπει να πούμε. Αλλά έχουν ναι, ναι, πολιτικού. Ήταν από σπουδες, το σκέπασμα. Ο μπαλούρτο στον ψυχολόγο. Να, είναι επεισόδιο που μπορούμε να κάνουμε. Ένα... <laughs> στο, ομπαλεύ, κρεβάτι, στο κρεβάτι, στην κλίνη στο κρεβάτι... <laughs> του ψυχολόγου, στο ανάκλητρο πάντων. Τι με βάζετε να ξαπλώσω και τέτοια. <laughs> <laughs> Τι είναι Τι εδώ. Να <laughs> κοιμόμαστε. <laughs> <laughs> Για ήθελα κι εσεί πλαγιάστε. <laughs> εδώ δίπλα μαζί. Το ωραίο με αυτό είναι ότι βρίσκουν πρόσφορο έδαφο. Για να σύρι τα παιδικά του χρόνια. Που έχουμε μια μανία με τα παιδικά χρόνια. Βρίσκουν πρόσφορο έδαφο τώρα όλοι αυτοί. Ε, στα αυτά τα σαμαροκαθεστώτα, τα ναι. φασίζοντα mm. ε, και ξεμητάνε. Αλλά εντάξει, δεν είναι τώρα. Α γράψει ο καθένα, κάνει ό,τι ανακοίνωση θέλει. Είναι, σιγά, ωραία είναι, δεν τι, <laughs> μα Δεν λιγάμε. Δεν θα λιγίσουμε. Δεν εδώ θα λιγάμε. Αυτό ναι. είναι κομμωδία. Σιγά την αντίσταση που κάνουμε. Κομικό <χωμικό> είναι όλο. Ποιο κομμωδία δεν γίνεται. Όντω, δηλαδή μα προσπέρασε. Αν εμεί μπορούμε τι να πούμε ότι είμαστε κομικοί, αυτό είναι δέκα φορέ πιο κομικό. Τι είναι αντίσταση εδώ. Οι επίδοξοι λογοκριτές είναι πιο αστεί πούμε, Ενώ όλο, όλο το πακέτο από ποιο να το πιάσεις και να δεις και ποιοι το κάνανε και η Πάτρα και καρναβάλι σε εποχή καρναβαλιού έκατσε μια χαρά Το θέμα είναι ότι με αυτά και με αυτά ε, γιατί γίνεται και μια κριτική έτσι, μερικοί ακροατές ότι ο μπαλούρδος τηλεοπτικός είναι συμπαθή. βγαίνει συμπαθή. ηλίθιος πολύ μεν συμπαθής δε Ε, και ότι λένε κάποιοι ότι τον δείχνουμε συνέχεια, τον βλέπετε και εξοικειώνεται ο κόσμο και μπορεί να το συμπαθήσει. Όχι, αυτό είναι πρόβλημα του κόσμου, δεν είναι πρόβλημα μια εκπομπή. Αν ο κόσμο συμπαθήσει έναν μπάτσο ματατζή που είναι τόσο ηλίθιο, κάνει αυτέ τι καφίλε και αυτά, είναι πρόβλημα πώς... του κόσμου. Απ' την άλλη και το σαμαρά βλέπεις κάθε μέρα, δεν τον συμπαθείς όμω. Ναι. Και τον πρετεντέρει. Αν κάποιοι μέρα... βέβαια συμπαθούν <laughs> και τον σαμαρά ή τον πρετεντέρει, επίση είναι πρόβλημα του κόσμου. Έχει και άλλη διάσταση ο ματατζή, όχι ο μπαλούρδο, ένα ματατζή. Που είναι πολύ σοβαρή διάσταση αυτή, την ξέρουμε όλοι, ειδικά τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Ε, δεν σημαίνει ότι δεν την ε, πρέπει να πιάσουμε και αυτήν, που την πιάνουμε πολλέ φορέ ακροθυγώ, έτσι κάπω. Αλλά σαν τηρική εκπομπή, ποτέ. Είναι εκπομπή τη τηλεόραση, δεν μπορεί να θυμίζει συνεχώ. Διαλέξαμε αυτή την πτυχή για να την Καλά, επίση είναι και ένα τηλεοπτικό ήρωα, δηλαδή δεν μπορεί να. Πλακώνει το ξύλο διαδηλαπτέ και να βλέπουμε αίμα, αυτά που βλέπουμε στα δελτία. Ε, δεν μπορεί να χτυπάει γέροντε. Δεν μπορεί να κάνει ολοσεδέσκα φίλε που έτσι κι αλλιώ είναι και αντίθετα στην αισθητική τη δικιά μα. Έτσι κι αλλιώ δεν ναι, τα κάναμε. δεν θα μπορούσε να γίνει. Παρόλα αυτά όμω είναι καλό να θυμηθούμε, επειδή θύχτηκαν, το είπε και εσύ πριν, οι αστυνομικοί τη Πάτρα, ίσω είναι και άλλοι, για το, για, επειδή τον παρουσιάζουμε και κοινό τον Μουτζώνη ο άλλο. Να θυμηθούμε και άλλε πτυχέ που έχουν οι σε αυτό τον τόπο και στι πόλει μα. Που δεν ε, θα σώκαραν το παιδί, κάθε μπάτσου. του και τα κορίτσια Δεν που, έχει τεθεί θέμα μέχρι στιγμή. Το ακριβώ αντίθετο θεωρούν ότι αυτή είναι η δουλειά του και δεν έχει τεθεί ποτέ θέμα από τι ομοσπονδίες, από τα συνδικαλιστικά όργανα. Ε, και ούτε θα τεθεί. Και ούτε θα, και θα ούτε τεθεί αυτοί, γιατί αυτή ακριβώ είναι η δουλειά του. Φοιτητικέ διαδηλώσει πριν, πριν το μνημόνιο. Είναι. αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Είναι πριν το μνημόνιο. Εμεί προσπαθήσαμε να κρατήσουμε αλυσίδε για να μην φύγουμε ο καθένα από εδώ και από εκεί και άτομα. Και την ώρα που άρχισαν να μα ποδοπατάνε πίσω. Έσκασαν δύο δημιουργίε μπροστά και μα ψέκαζαν μέσα στο Μούρη και στο τέλο έσκασε και τρίτη και μα ψέκαζε και από πίσω. Μα είχαν βάλει σε ένα κύκλο, και προφανώ ξέρετε ότι από μία δημιουργία ο ένα είναι αυτό που ψεκάζει και οι άλλοι είναι αυτοί που έχουν τα γκλοπ και χτυπάνε του φοιτητέ. Φοιτητό κόσμο στην Πανεπιστημίου ήταν αυτό. Και καμία απορία δεν γεννάται μετά από αυτό. Όχι. λέει να, αυτό Ένα φίλο εδώ που γράφει ένα μήνυμα, η απορία του γιου του ποια ήταν. Μπαμπάι σε βλάκας Δεν ξέρω τι απορία. Δεν μα το είπε. Κάτι άσχετο, το είχαμε από την προηγούμενη ώρα για το Ίκα τη Ιλιούπολη. Γιατί είπαμε και στην προηγούμενη ώρα ότι υπήρχε μια κινητοποίηση απ' έξω. Μου στέλνουν τώρα μήνυμα εκεί. Κινητοποίηση του κόσμου, ματέωσε το σφράγισμα. Πήγαν να σφραγίσουν το κτίριο, ένα φοβερό κτίριο, το ξέρει. Το Στην πλατεία του Ικα. Κινητοποίηση του κόσμου ματέωσε το σφράγισμα Και σε νέα Ιωνία, και σε δάφνη Αλλά μόνο για σήμερα Επειδή όμως τη Δευτέρα σίγουρα θα επανέλθουν Δευτέρα 7,5 ώρα το πρωί συγκέντρωση έξω από το Ίκα τη Ηλιούπολη σίγουρα φαντάζομαι και στα υπόλοιπα Μην Ίκα πολύ Είναι αυτά για... του άδωνη τα σχέδια που τα ξέρω, κλείνει ναι, ναι, Και μένουν οι ηλικιωμένοι του χωρίς ε, φροντίδα mm. Ελλάδα 2014 έτσι Ιδιωτικοποίηση στα, τώρα. Υδιωτικοποίηση τώρα. Από κάτω, ναι, ναι. Ιδιωτικό ίκα επιτέλου. Γυρίζουμε στου κανονικού έτσι και ωραίου ματατζίδε. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί έχουν δεχθεί το ευγενικό χέρι, το οποίο δεν σοκάρει κανέναν αστυνομικό, των ματατζίδων. Φοράμε με κουκούλε! Είμαστε 50 άτομα και μα βλέπετε! Έλα, και μα βαράτε! Μα έριξαν δακρυγόνα και εμένα προσωπικά μου πέτυχε με τη χιστούνα μέσα στο μάτι. Να για να βαράτε τον κόσμο! Έτσι ψήγματα μικρά και θα γυρίσουμε τώρα στην Αθήνα σε μια κομβική γειτονιά της πόλης μας ε, πριν πότε ήταν δύο χρόνια στο Μοναστηράκι στα Σουβλατζίδικα, στα Σουβλατζίδικα δεν ναι. είχαν πάει εκεί και κάνανε τα καλύτερα να πάρουμε έτσι μια γεύση με μουσική υπόκρουση Είχε καεί χοιρινό τότε Ακριβώς δύο χρόνια, Ακριβώς, δύο χρόνια. 12 φλεβάρι μπράβο Είμασταν στο, στα γνωστά σφυλατζίδικα στο Μουναστερά και όπου από ένα σημείο και μετά υπήρχε στην πραγματικότητα αυτό που λέμε ένα duo από τι ομάδε Δέλτα ε, οι οποίοι κατέβαιναν με φόρα την οδό Μητροπόλεως, Μια καταστροφή πρέπει να σα πω, να σα περιγράψω όπου 40 μηχανάκια ε, κατέβαιναν σηκώντα τα πάντα στο περασμά του, τα αδιακρίτω όποιον ήταν γύρω-γύρω. Κατέβαιναν οι συνοδηγοί, σκορπούσαν <συμπάνω> τα τραπέζια από τα μαγαζιά, διέλυαν τα πάντα, πετούσαν νεκρό του Λάμψης μέσα στην πλατεία. Καμία Σας λέω καθώς ήταν κόσμος, ε, τουρίστες, διαδηλωτές, κόσμος σκάζονταν στα πεζούλια, έπινε νερό στην πλατεία. Τίποτα, δεν γινόταν τίποτα. Αλλά ε, πρόκειται στην πραγματικότητα για μια δολοφονική επίθεση. Με δακρυγό, νακρό του λάμψης, μέσα στον κόσμο μέσα στο μετρό, στο μοναστηράκι. καταφέραμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο μοναστηράκι. Εκεί ξέρετε που είναι τα γνωστά σουβλατζίδικα. Mm. Εκεί είδαμε έκπληκτοι ομάδες Δέλτα και ε, Δίας να κυνηγούν μέσα στο του ανθρώπους που έπιναν ένα ποτήρι νερό και που κάθονταν να φάνε. Ίδικο, μύρισα χοιρινό και λέω η δημιρία μου είναι και εγώ είμαστε <laughs> Λοιπόν, και εγώ είμαστε και πήγαινα έριξε Πήγα νερό να σβήσω. <laughs> Έριξε ένα διαθυλωτή πάνω, πας και σβήσει η φωτιά Άρπαξε κι αυτό, χώμα λέω χώμα, άμμος <laughs> ήταν... Πηγαίνω μετά, βρέθηκα στην παραλία έφερα άμμο, είχαν καεί μέχρι τότε <laughs> Δεν θα τελειώσει ποτέ Είναι, <laughs> αυτά στο μοναστηράκι πριν δύο <laughs> χρόνια ναι. Φρικτό δηλαδή Του ρίξε σε μοναστηράκι. Όλη... Τώρα, μετά από δύο χρόνια, προχθές περπατούσαν τα μάτια μέσα στις γραμμές να φτάσουν <laughs> στον επόμενο στο σταθμό. Δεν, στο δεν είχαν φτάσει <laughs> την Σου λέει, θα πάμε Δεν τώρα. Ήταν στόχο. Πάμε ομόνια με τα πόδια. Και Μήπω ήταν εντολή τώρα. Σαμαρά και ψάχναν το φω στο τούνελ που λέει ο Σαμαρά όλη την ώρα και μα κοροϊδεύει. Δεν μπορούν μούρια. να καταλάβουν. Μπήκαν στο σταθμό του μετρό. Είδαν ένα σκοτεινό και ένα mm. τούλερ με φώτα και μετά ένα να σκοτεινιάζει. Ήποπτα μου φαίνεται. Δεν μπορούσαν να σκοτεινάνε. και είδαν άλλο σκοτάδι. Και σου λέει, αυτά πρέπει να ενώνονται. Mm. Και ψάχνουν να δουν τώρα τι παίζει κάτω από τη γη. Και διερευνούν, θα μπουν και σε άλλου σταθμού σιγά-σιγά για να δουν τι γίνεται. Εντάξει, τα σχολιά σου βέβαια αυτά ψιλοηλοη Δεν, να... δεν είμαι ένωση υπαλλήλων. Δεν είχε πρόθεση, δεν είχες πρόθεση δεν αλλά του βγάζει λίγο ηλίθεια. Θα βγάλω εγώ ανακοίνωση. Κοινό του, μου τσόκησε. Θα βγάλω ανακοίνωση σαν αίματι. <σ> <σ> um> λοιπόν, ε, και μια, ένα άλλο τέταρτη περίπτωση. Δεν τελειώνει η περίπτωση. Άπειρο. Στην τικασία. Γράφουν λίγο τα παιδιά. Στην κυρατέα πριν δύο χρόνια χορτάσαμε εμά. Κανονικά, μα, κανονικά. Τα τιμήσανε όπω έπρεπε. Και όπω του άξιζε στου κατοίκου. Ήταν πριν δύο χρόνια πάλι με του καθηγητέ. Ε, όχι ήταν Ιούνιο καλοκαίρι όταν ήρθαμε εμείς εδώ του 11 ε, είχε γίνει μια διαδήλωση καθηγητών και κάποια στιγμή δίπλα από την ΔΟΕ ο ΛΜΕ είναι στην Ξενοφόντος είναι ένα μπακάλικο ναι. και είχε μπει ένας μέσα εκεί καθηγητής, δύο νομίζω και είχαν μπει και οι ματατζίδες στο μπακάλικο θα ακούσουμε εδώ ακριβώς τι είχε συμβεί τότε κάτι που ακούγοντάς το το παιδί του όποιου ή ο ίδιος φαντάζομαι δεν θα εναχοληθεί καθόλου. This is gonna be This is This is for a Μία... <τ' το μαγαζίρι> λοιπόν, δάσκαλο σήμερα, παιδιά, νομίζει ο έρμο αυτό ότι αν πει ο θα σαφτούς, το πιάσει το φιλότιμο και θα βεστιτοποιηθεί. Ότι κάποτε ο δάσκαλο είχε μια αξία ότι αν πει δάσκαλο, δεν θα το χτυπήσουν. Ναι. Και θα επικοινωνούσαν με αυτό το επιχείρημα. Νόμιζε ο έρμο ότι ξέρουν και έχουν και αξίε. Για να εκτιμήσουν την αξία, μάλιστα. Το θέμα, επειδή βλέπω εδώ και μηνύματα, σίγουρα αν είναι πώ είναι, στα μάτια, δεν ξέρω πόσοι, χιλιάδες, χιλιάδε, εκατοντάδε, δεν είναι όλοι έτσι. Εντάξει, είναι κάποιοι άλλοι και εμεί γνωρίζουμε ανθρώπου που μιλάμε. Η μπαλούρδη είναι μια ειδική κατηγορία, δεν είναι όλοι λύθη και τέτοιου μπορεί να βρεις και σε άλλε κατηγορίε. Όλα αυτά ισχύουν. Δεν, δεν έχουμε εδώ την άποψη ότι φοράει μια στολή είναι αυτό. Είναι όλοι ίδιοι. Ακόμη και λύθη, αν έχει διαβάθμιση ηλικιότητα ή και πολύ έξυπνα, αν έχει τέτοιο. Αλλά έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και παραδείγματα. Ανδρών τον ΜΑΤ που έχουν κάνει καφρίλε, φρικτά πράγματα. Να. Φρικτά, φρικτά, δηλαδή κλωτσάνε κεφάλι. Οπότε μια σατηρική εκπομπή από αυτό θα πιαστεί. Δεν Όχι θα πιάσει. Είναι μια σατηρική. Η λογική ότι θα πιάσει. Από, τη... από τι εκδηλώσει που κάνει καθόλου ο Σφακιανάκη ότι ξεχνιά το έγκλημα, δεν θα πιάσει το Ναι, παιδί μου, που και... Και αυτό έχει τη γελιότητά αλλά οι καφρίλε είναι το θέμα. Και πάλι να έχουμε όλη η επίγνωση, δεν είναι μόνο θέμα σατηρική εκπομπή, είναι και η αντίληψη. Δηλαδή τη γνώμη μπορεί να έχει ο καθένα ότι υπηρετούν ένα μηχανισμό. Εγώ λέω τις καλύτερες προθέσεις να έχει κάποιος Υπηρετούν ένα μηχανισμό που θέλει να έχει τον κόσμο Το λαό από κάτω Με κάθε μέσο για να περνάνε Κάποια μέτρα από πάνω που ωφελούν συγκεκριμένους Αυτό είναι εν, εν, εν, εν, ενοχή Αυτό είναι εν, ενοχή να. Αυτό και μόνο και, και να μην χτυπούσανε ποτέ Εγώ θα σου πω να ήταν τα ιδανικά μάτ Σε αυτόν τον τόπο που δεν θα κάναν τίποτα Και να μην κάναν αυτό Που δεν υπάρχει περίπτωση να συνέβαινε, γι' αυτό υπάρχει αστυνομία Δεν υπάρχει για να φυλάει τον κόσμο, αυτό είναι το πάρει Είναι να φυλάει ένα συγκεκριμένο σύστημα του υπολογιστέ. Αυτό το σύστημα που, που το ξέρουμε πολύ καλά. Οτιδήποτε. Ναι. Αυτός, αυτή είναι η δουλειά. Οπότε υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τι υπηρετεί, γιατί έλεγε και πριν το καθεστώ, Τι μπορεί να υπηρετήσει κάποιο. Τέλο πάντων. Και όπω λένε και οι σύντροφοι οι αναρχικοί. Ναι. Ουγικοί, ουγικοί, δηλαδή οι Δηλαδή η Σιριζέ, αυτή που είναι η Αξίλο. Ότι ναι. δεν είναι τα παιδιά των εργατών, είναι τα σκυλιά των αφεντικών. Όχι, όχι. Η μπάτση. Πε και αυτό τώρα, μια που. Ανέφερε. Λοιπόν, <laughs> μια σκεύμα, <laughs> <σύντροφοι, και αναρχικοί>. <laughs> κολλάει σύντροφη <laughs> αναρχική. Λοιπόν, το Σάββατο, αύριο, στι 15 Δευτέρου, στι 10 η ώρα, στο KVOX, στην κατάληψη, ο Δημήτρη Πουλικάκο και ο Νίκο Σουπυρόπουλο. Θα κάνουν ένα live, μια συναυλία, για την οικονομική ενίσχυση τη αυτοοργανωμένη δομή υγεία των εξαρχείων. Το οποίο είναι ωραία πρωτοβουλία, δεν ξέρω να το ξέρει αυτό. Που έχουν Λεύτε. κάνει στο υπόγειο, στο Cava Έχουμε Έχουν τη διάφοροι εκεί γιατροί, διάφορα παιδιά. Άπλητοι. Εξετάζ... Και εξετάζουν άπλητου, <laughs> εξαθλειωμένου, που δεν έχουν να πάνε σε γιατρού και να πληρώσουν ιδιωτικά ε, δωρεάν. Τους εξετάζουν δωρεάν και παίρνουν και... αίματα κτλ. Να πούμε την ευκαιρία άλλο ένα. Ναι, Τον παλούρδο να στείλουμε στο καβαφό. Έχει ψυχολόγο, Έχει και ψυχολόγο στο καβαφό. Σε αυτόν τον ψυχολόγο Μα, θα πει ο παλούρδο. Δεν είναι κατάληψη αυτή. <laughs> τι είναι. Λοιπόν, ε, το νέο ντοκιμαντέρ του Άρχα Τη Τεφάνου. ο Μπαλούρδο είναι ο μόνο ματατζή μπορεί να περπατήσει στα εξάρχεια και να τον αγκαλιάζουν όλοι. να γράφει <laughs> παλούρδο στην πράτη. <laughs> <laughs> μπορεί να μην <laughs> ποτέ. Φερίτες, να ποτέ. <laughs> μην λοιπόν, το νέο Το, το Σάββατο σε 9 ώρα το βράδυ, στο καφέ Μπαρ krausberg Κράου, Πλατεών και εσφακτηρία στο μεταξουργείο. Η είσοδο είναι ελεύθερη, δεν έχουμε να σα δώσουμε προσκλήσει για αυτά. Ε, πηγαίνετε εκεί, λογικά κάποιο κουτί θα υπάρχει, κάτι τέτοιο, πηγαίνετε να ενισχύσετε. Είναι πολύ καλή δουλειά. Ε, λίγο που έχω δει από το ένα δεκάλεπτο που έχουν βγάλει εκεί κάποιε συνεντεύξει και ένα αποσπάσματα από το ντοκιμαράζ. Άλλωστε το, το χορηγούμε επικοινωνιακά, αλλά όντω αξίζει και να. Και να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια, γιατί την και τα προηγούμενα που έκανε ο Άρης, είχαν γίνει ναι. με αυτόν τρόπο. Και, με και το οδετόκραση και το καταστρόικα. Ναι, ναι, ναι. ναι Λοιπόν, τώρα ακολουθεί η φάρσα κάνουμε μια εισαγωγή Α είναι ναι, είναι, είναι για να θυμηθούν εμάς. οι παλιότεροι να μάθουν οι νεότεροι είναι ε, ο λόγος και το ερέθισμα που ξεκίνησε ο Μπαλούρδος ε, ας πούμε. Η φιγούρα, ο ρόλος η ραδιοφωνικά, φιγούρα, κατά ραδιοφωνικά κατά αρχικά είναι ο όμιλο φίλων αστυνομίας που με παίρνει τηλέφωνο να μου ζητήσει κάτι ακούστε Θα ήθελα μία παραγγελία για αύριο, αν γίνεται, σε παρακαλώ. Να σου πω και επειδή δεν το ζητάτε, θα κάνω εγώ μια αφιέρωση. Μάλλον δεν το θυμάστε. Ζητάω να βάλω την Παρασκευή τον όμιλο φίλων αστυνομία. για να καταλάβουμε όλοι και να θυμηθείτε και να μάθετε όσοι δεν ξέρετε πώς ξεκίνησε ο Μπαλούρδος. Α, αυτά είναι. Έλα, γεια. Ναι, θέλω να ρωτήσω ο Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση ποιο είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου. Από ό,τι τηλεφωνείτε. τον όμιλο φίλων αστυνομία. Από τον όμιλο φίλων αστυνομία. Ναι, ναι. Έχει φίλου η αστυνομία. Ποιον. Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλου του αστυνομικού και κάθονται εκεί παρέα και λένε ρε, ρε, μαλάκι. Είδε εγώ περίπου που έκανα. Ρε, κοίτα, ρε, ρε. Εγώ θα το φάω το πιτσυρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τι πινάκ Και λένε, μετά. και λένε αυτά με του φίλου του, Πώ μιλάτε έτσι, Το όνομά σα, Μπότσι Πώ Μπότσι Φώτη Μπότσι Μπότσι Πώ Μπότσι Ναι, Πώς λέμε καμπότσι Με τσί και χωρίς κάτω. ναι. Ωραία, Μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο. Με μένα, παρακαλώ, είμαι υπεύθυνο. Πείτε μου λίγο, Θέλω να μου πείτε ιστορίε από την παρέα εκείνη της αστυνομία με του φίλου. Ρε, Ρε, Εγώ θα το φάω, λάχανο, ρε, το βλέπει, Το βλέπεις! Θα κόψω κλίσει να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε! Θέλω να σα ενημερώσω ότι η κλίση θα ειχογραφηθεί. Όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι! Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι! Τσάμπα μα τα λένε! Επειδή ειχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε καθάρματα! Μια χαρά άνθρωποι! Ρε, βγάλει την κουκούλα, ρε! γνωστέ, άγνωστε, Ρε, ρε! Απειλείς τη δημοκρατία, ρε! Θα σε φάμε! Μάλιστα. Ναι. Άλλο τίποτα έχετε να μα πείτε! Ε, άλλο να πω, να ρε! Ρε να πεθάνουν όλοι οι Αλβανίοι, Δεν θέλω να τους βλέπω σου λέω Τι Πακιστανός Φάτε τον βούρ. Παταγκάζι ρε με το ξαρά Ναι ναι Ζήτω η Ελλάς ρε, αστυνομία Αυτό είναι 56 χρόνια πριν Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα <laughs> <laughs> Ξεκίνησε η φιγούρα του Μπαλουρντ Το όνομα έχει δανειστεί από την ε, Λουφακή Ε, ναι, αυτό Είναι αστυνομικό τέτοιο Και σημαίνει στα ισπανικά, για να το πω γιατί είναι και αυτός Σημαίνει χωριά της, στα ισπανικά Α, ναι. Παλούρδο, παλλούρδο είναι σημαίνει χωριά Η της οποία, στα ο ισπανικά που, που, χατανέβη... που ταιριάζουν τα ΜΑΜ όλοι ναι, ναι, ναι. Που χατανέβη πάνω στους αγρότες ναι. Οι εκείματα Ματατζίδες Και φωνάζανε και πα... φοράζε... okay, φωνάζανε φουρέζαν... μπαλούρδο. Όχι, φωνάζανε Πού είναι ο μπαλούρδο. Υπάρχει στα πλάνα που μπροστά... περνάει μπροστά του Ωλιά και φωνάζουν μπαλούρδο. Το Ήλιαρή. δείξαμε στην τηλεοπτική Ελνοφρένα. Υπάρχει και στο επίσημο site μας ελνοφρένα.net.gr. Ναι, ναι, Όση <σχελίως> ώρα θα ακούμε τώρα, εμεί στο δεύτερο μέρο του λαού, δώσε αυτέ τι προσκλήσει που εκραμούνε. Λοιπόν, έχουμε Για την Κυριακή στι 2 η ώρα το παιδική παράσταση, Τι λέει παράσταση. Μεγάλη. Ναι. Ε, στον Ιαννό, σε μουσική τη Ευαθία Ρεμπούτσικα. Τι, τι ώρα είναι, τι ώρα είναι την η ώρα μεσημέρι. Ωραία, τα υπόλοιπα στοιχεία θα τα πούμε μετά το λαό και τις πέντε που θα πάρετε τώρα για παιδική παράσταση Στον, στον Ιαννό. Κυριακή, 2.30 ώρα το μεσημέρι. Δύο, δύο. Α, δύο-δύο. Θα τα πούμε τα αναλυτικά. Ναι, ναι, ναι. Το λέω για να μπαίνουν okay, okay. για να μην νομίζουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Λαός, πάνω στο Ότι θα, θα πάρει το παιδάκι, ο θα πάρει το παιδάκι. Θα πάρει για τον Μα Τώρα θα σα πω για τους μη μπαλούρδου <laughs> τι ωραία. γίνεται, Γιατί και οι μπαλούρδοι κομμάτι τη κοινωνία είναι. <laughs> δεν... Μ' αρέσει πολύ η υπόλοιπη, λέμε για του μπαλούρδου μόνο. <laughs> ενώ έχουν ψηφίσει. Σαμάρα, Βενιζέλ. Και θα ξαναψηφίσουν. Να ξαναψηφίσουν. Να ξαναψηφίσουν. Άστα. Από πού φεύγουν ε, για άλλο τόπο. Έχει την έξοδο κινδύνου. Όχι. <laughs> <laughs> Πάντα το κουμπί και βλέπουμε. <laughs> Πατάμε το κουμπί. Λαό τώρα μέρο βου. Λοιπόν, όσο αφορά αυτό που είπε ο Θήμιο τώρα για την ανακοίνωση από, το... από την Ένωση Υπαλλήλων που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αστυνομικών υπαλλήλων τη Πάτρα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή. Όποιο έχει τι μήκα, μοιάζεται για αυτού του υπαλλήλου, λοιπόν. Και μου έκανε ένα συνειρμό. Είδε το ηλίθιο πάντα ενοχλεί. Δεν πά να το πει φασίστα, τρυφοναζή, χρυσαυγίτη, κάθαρμα γουρούνι, δολοφόνο. Το ηλίθιο τον ενοχλεί. Να σου πω κάτι, μου έκανε ένα συνειρμό. Τα τα αποδέχεται, χέστηκε. Να του πω το συνειρμό μου. Πες μου, χαρά μου. Ε, στην ταινία Θυμάστε τι είχε πει ο Σωτήρη στο ρόλο που ήταν ενό μεγάλου ζωγράφου στον ε, μαθητευόμενο τότε El Greco. Είχε πει: Ποτέ μην τους δείξει όλη την αλήθεια, δεν θα σου συγχωρήσουν ποτέ. Έχω πληροφορία ότι αυτό που έγραψε τη μηνυτήρια αναφορά για την ελληνοφρένεια για του μπαλούρδου τη Πάτρα, του την εξηγούσε τέσσερι μέρε. Προσπαθούσαν να καταλάβουν τι λέει και γιατί κάνουν μήνυση. Δεν το είχαν καταλάβει. Αυτό που την έγραψε του τα εξηγεί. Τέσσερι μέρε, ε! Τέσσερι μέρε, φίλε, δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Για τα ορθογραφικά δεν τα ξαναείδε. Δεν, δεν, τα... δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι παίζει. Αυτή γελάγανε με τον μπαλούρδο, τον βλέπαν και γελάγανε. Δεν είχαν καταλάβει. Και αυτό mm. αναγκάστηκε και του εξηγούσε τέσσερι μέρε τι ακριβώ παίζει. Αν ισχύει αυτό στην μπάτα κάτω εκεί με την έναρξη των σπουδών, ισχύει. Τώρα μου το έφεραν εδώ οι συνάδελφοι, είναι και από το in.gr. Το έβαλε και το ingr. Δεν μπορεί, έγκυρο θα είναι. Ρε φίλε, πόσο πιο πολύ μπαλούρδοι είναι από το τηλεοπτικό μπαλούρδο, άντε να μην πω τίποτα άλλο που σκυρίγει και είναι και το σούρσο στη μέση. Άστα, η πραγματικότητα μα ξεπέρασε. Άντε μετά να σε αντιρρήσει του Τι να, να κάνει παραπάνω, δεν έχει. Ακούς! Ναι! Καλά μαϊμού μπαλούρδος ήσουνά! Όχι! Hey. Κανονικός! Δεν ήμουν μαϊμού! Επειδή έτρεχα μπανάνες! Όχι! Μπερδευτήκατε, είμαι κανονικό! Η ΑΤ! Πώ θα τα αποδείξει όταν έρθει μπαλούρδο εναντίον μπαλούρδου! Θα σκοτώσω Πακιστανού μπροστά του, αριστερού! Το περι... Θα κόψω Ουστά. κεφάλια! Από σένα μαϊμού παλούρδο δεν το περίμενα με τίποτα! Όχι, όχι! Τι με περίμενε, ουρακοτάγκο! <Συκλή> Χτε η Χριστοβουλίδου, σήμερα εσεί, αύριο πρατεντερεί. Είναι η λογική σειρά των πραγμάτων. Με εντολή στα μαρά. Πάντα είναι με εντολή στα αυτά. Για πε. Να σου πω μια και πήρες. θέλω να ζητήσω μια αφιέρωση να βάλω αύριο, επειδή δεν το ζητάτε εσεί. Να βάλει αγόρι. Αν χωρέσει θα το βάλω. Για πε. Αλλιώ την άλλη Παρασκευή. Τη φάρσα με τον παλούρδο. Έλα. Πού είναι και επίκαιρο, τι στο διάλογο. Επίκαιρο, επίκαιρο. Ένα μακά δεν πήρε να το ζητήσει. Τη φάρσα με τον παλούρδο. Α, του θε φίλε να του το ζητά. Αν προλάβω θα το βάλω. Για με εντολή στα μαρά. Τουρουρουρουρουρου του, -ρου -ρου -του, -του. Παρακαλώ, Ιταία. Ναι, καλημέρα. Γεια σα. Μπρατσόλα Γρηγόρη, λέγομαι το Εμμανουήλ. Μάλιστα. Ε, είμαι συνάδελφο Ματατζή. Ναι. Κοιτάξτε, θέλω μια βοήθεια. Ξέρετε, εγώ μόλι κατέβηκα από Κοζάνι χθε μετάθεση με τον συνάδελφο τον Παλούρδο. Ναι. Και είπαν αμέσω φεύγετε για σύνταγμα για την πορεία. Κατεβήκαμε χθε την πορεία και λέει ο προϊστάμενο Μπαίνετε μέσα μετρό. Πάμε μετρό μέσα. Πια κοζάνη, συνάδελφε, Μ... τι μετρό μου λε τώρα, τι σύνταγμα μου λε τώρα. Ήρθα μετάθεση Ή από. Είναι πιο σαφή. Είμαι στο αεροδρόμιο. Θα πάρει το μετρό να πάει όπου θέλει. Μισό λεπτό, συνάδελφε, πώ θα γυρίσω από το αεροδρόμιο. Έχει στο... μετρό, έχει ταξί, έχει λεωφορεία, Δ... αστικά. Δεν, δεν κατάλαβε. Και λειτουργούν και όλα. Συνάδελφε, συγγνώμη, δεν κατάλαβε. Εγώ ήρθα από. Είμαστε στραβά, είμαστε 50.000 συνάδελφοι. Αν μα το κάθε συνάδελφο τώρα θέλει να τον πάρω από τα αεροδρόμια για από τα λιμάνια. Κάνει λάθο, συνάδελφε, δεν με άκουσε γι' αυτό. Ήρθα εγώ χθε από μετάθεση, όλα καλά. Και λέει ο προϊστάμενο: Πάμε στην πορεία. Πήγαμε στην πορεία στο Σύνταγμα και μετά λέει: Μπαίνουμε στο μετρό. Μπήκαμε στο μετρό, φάγαμε κάτι πέτρε εκεί με τα χημικά πάνω στο χαμό. Και βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο από το μετρό. Με τον συνάδελφο τον παλούρδο τον έχω εδώ δίπλα. Και είμαστε με την ασπίδα και το ψεκαστικό εδώ στο μετρό. Και ο κόσμο κοιτάει περίεργα πώ θα γυρίσουμε. Ωραία, θα πάρετε το μετρό, έρθειτε πάλι. Εγώ δεν έχω ξανακατεύει πρωτεύουσα. Ασπίδα στο αεροδρόμιο. Μα τι να κάνω, βρεθήκαμε από χθε με την πορεία. Και βέβαια στο αεροδρόμιο, με την πορεία. Με την πορεία έτσι. και έχω και ένα χρώμα κόκκινο. Πάνω στην πλάτη είχα να πετάξει. Κάνει πω δεν κατάλαβα. Πάρε το μετρό και όλα. Μετρό δεν έχω ξαναδεί στην κοζάνη, δεν έχει φτάσει ακόμα πάνω. Δεν ξέρω ποια γραμμή δεν να πάω. Έχει τρει γραμμέ, έχει κόκκινη, μπλε, πράσινη. Ωραία, πάρε όποια θέλει γραμμή, όλε θα να πάνε. Ναι. Και πήρε στα χτέρκατεφεί και βίδια κοζάνη. Ποια Κοζάνη πρέπει να έρθω στην υπηρεσία να αναφερθώ, έχω αρχίσει ήδη μια μέρα. Η υπηρεσία σου δείξει στην κοζάνη στην άδερφε. Έχω έρθει μετάφραση σου λέω συνάδελφια από την αρχή, δεν είναι ομάστε ρεμπαλούρ, δεν με καταλαβαίνουν. Κυρίε Ναι, με μετάθεση που ήρθατε εδώ Ήρθα με μετάθεση και πριν προλάβω να καταλάβω την υπηρεσία λέω Οι προϊστάμονες φεύγουμε σύνταγμα πορεία Έχει πιτσιρικαρέους Και πήγαμε στην πορεία Αλλά δεν ξέρεις που έχεις πάει με μετάθεση Δεν ξέρω τι μετάθεση αυτό σου λέω συνάδελφε Από την αρχή, ρε μπαλούρδο Ελληνικά δεν μιλάω, συγγνώμη συνάδελφε Και είμαστε στο αεροδρόμιο με τον Παλούρδο. Δεν έχουμε ξαναδεί πρωτεύουσα. Πώ θα Μα γυρίσουμε πήρα... πίσω, μου τώρα για Εγώ Παλούρδο, πήρα μου για μια για βοήθεια. Κράτη, για σπίδες στο αεροδρόμιο. Πήρα για βοήθεια, συνάδελφε. Αν μπορεί να με εξυπηρετήσει, Αν δεν μπορεί, καλώ, παίζει μου να κλείσω. Συγγνώμη, λοιπόν, Έχουμε πολλή δουλειά, συνάδελφε. Έχει δουλειά, το καταλαβαίνω. Έχει. Μια βοήθεια. Ποια γραμμή παίρνουμε για να γυρίσω πίσω, Πάρε την μπλε. Το μετρό έχει μπλε, κόκκινη, κίτρινη. Πού να κατέβω. Μα τι μου λες τώρα. Να κατέβω και σαριανή που κατεβαίνει το μετρό. Όχι, εδώ με μας δεν έχει καμιά δουλειά. Με πού θα πάω, Εγώ δεν έχω υπηρεσία να πάω. Με πονάξανε μόνο και για, για το ξύλο.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 Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα. Τις... Γυναίκα 75 ευρώ να τη χτυπάνε. Και εγώ πρώτη φορά, αλλά έβριζε η κυρία, έβριζε. Είπε ναι. για τη μάνα μου Αφή εμένα. Μετά... Εμά στην Κοζάνη δεν πιάνει κανεί στο στόμα του την οικογένεια. <laughs> Πε μπαλούρδο, και είπε η κυρία για τη μάνα μου. Εγώ τη έκανα μία με τη φυσούνα έτσι, ψήτ ψήτ. Αποκλείεται. Ναι, ναι. Τη κάνει ο συνάδελφο με το φλίτ. Αποκλείεται γιατί άμα ήταν κάθε φυσουνιά ναι. που μα βρίζουν τη μάνα, έπρεπε να κοναδιάει σε Μα είναι αυτά πράγματα ναι. συνάδελφε να μιλάει έτσι ο κόσμο, εμεί τι κάναμε να του προστατεύσουν, πήγα να μη ποδοπατηθούν μέσα στο μετρό. Υπάρχει αέρια εκεί τώρα. πέρα, Ζαλίστηκα και εγώ. Μπήκα στο μετρό Τι τώρα... τώρα. Τι να σου πω, συνάδελφε, δεν με εξυπηρετεί. Εγώ αυτό Τι καταλαβαίνω. Και είμαι όλο το βράδυ, ξενύχτησα στο μετρό με τον συνάδελφο τον Παλούρδο. Αν πάρω ένα ταξί, ε, το πληρώνει πάρε, η υπηρεσία. Πάρε ό,τι είναι και πήγε όπου θέλει. Είναι 33 ευρώ Είσαι το ταξί λέει. Παντού. Συνάδελφε, όσο περιμένω το ταξί, μήπω να πάω, βλέπω εδώ πέρα έχει ένα κατάστημα ή καια λέει. Ίκια. Κάτι καρέκλες λέει καλές Να πάω να, να σκοτώσω την ώρα μου με το συνάδελφο Ή να σκοτώσω κανένα πελάτη να να, πω, ελπίζω, να έχει μαθητές, ελπίζω να έχει μαθητές Σε χώρεξη για ξύλο να είσαι καλά Εντάξει γεια σου. Yeah. Αυτό είναι ο Μπρατσόλα. Ο Μπρατσόλας και ο Μπαλούρδο ήταν ήσυχο. <laughs> Τώρα μίλησε η ξεσπάσματα. Είχε λιωτική. έρθει από την Κοζάνια, τελικά με τους και αυτό το αλλάξαμε. Δεν από μάθει. την Κοζάνια ήταν ο Μπρατσόλα. Ο Μπαλούρδο μπορεί ήταν μετάθεση. Είναι παλιά φάρσα και αυτή, έτσι. Ναι. Παλιά, τότε πάλι Α, το με Το 11. Εξουσία, ήταν. Που φέρνανε... το 11, όταν είναι στο Real. Που φέρνανε κόσμο από παντού για να ο Να διέβαινε... Είναι και αυτό μια ποιοτική διαφορά, να τα λέμε Να το πούμε, που. να το πούμε. Πε του σύνδεση. Αυτό έχω του νικητέ εδώ πέρα για την Και πε και την ώρα, το μέρο. Λοιπόν, Χρήστο Τόγιου, Πέτρο Ξένο, Αριστίδη Καφετζή, Μέρι Λαμπροπούλου, Μανώλη Χατζη Ανδρέου. Λοιπόν, ο Ιανό γεμίζει παιδικέ φωνέ κάθε Κυριακή. Ευανθία Ρεμπούτσικα κάνει τη μουσική. Τι λέει Αλλεπού είναι η παράσταση. Κάθε Κυριακή για όλο το Φεβρουάριο στον Ιανό. Δύο παραστάσει στι 11 το πρωί και στι 2 το μεσημέρι. Αυτά, Αυτά που δύο. κερδίσατε είναι για τι 2 το μεσημέρι. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, ο Ιανό είναι στα 24 Πήγατε εκεί, θα δείτε την παράσταση. Ωραία, θα είναι. Αυτά. Καλά να περάσετε. Θα πείτε ελληνοφρένα και τα λοιπά. Λοιπόν, ε, η συγκέντρωση το οίκα από ό,τι μου λένε εδώ, γιατί, γιατί ρωτάνε και κάποιοι ακροατέ, 7,5 ώρα την ε, Δευτέρα. Mm. Είναι, δεν ξέρω ποιοι την κάνουν. Φαντάζομαι και διάφορα σωματεία τη Λιούπολη. Το είπα, απασχολεί του πάντε. Να κάνω μια διόρθωση. Μια διόρθωση. Ε, παιδική συναυλία λέει ότι είναι. Μάλιστα, <laughs> είσαι, τι παιδική παράσταση. Εντάξει, εντάξει. Η συναυλία εκεί κανένα δεν ξέρει. του χώρου ποτέ. Δεν καταλαβαίνει τι διαφορέ. Θα πάνε εκεί, θα το δουν. Έχει παιδάκια που τραγουδάνε. Κάνω και αρέσει τα παιδιά. Του λέω και μια δυσάρεστη είδηση, έχει μια σημασία. Στου σεισμού Κεφαλαιονοία, εκεί πέρα πρωθυπουργό Σαμαρά. Είχε συναντήθη με μια για Γιούλια, για Γιούλα. Θυμάσαι 103. Όλοι την... να, δεν ξο άν είχε πάει κιότι προς την Ιβία, θυμάμαι. είχε αυτά. πάει εμά, την Επιάνη μια ώρα την άκουγε εκείν. Πέθανε η καημένη, αυτή η γιαγιά πέθανε. Ναι, ναι, ναι, το αυτό το πράγμα αυτό τι πιάνει ο σαμαρά. Αστο. Έφιγε εκεί τη δική τη χώρα, Έπιασε τη γιαγιά ο Τυριάνη. Πιάνει... Γίνεται μες στο ταξί γειασίγα. Ήταν μια καλή για αυτή. Θες ζήσει και τον προηγούμενο σεισμό και tú lege θυμάσαι εκεί που του έλεγε tie ακριβώς όνικοστο χιβάλη με τίτλο Έφιγε η γιαγιά προς συνάντηση του Σαμαράς. Στην Κεφαλόνια. Η κυρία Στέλλα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, δεν θυμάμαι το mm. όνομα να σου πω. Φτάξει. Ναι, κυρία Στέλλα, κυρία Στέλλα μπράβο, mm. ναι. Στέλλα τώρα πια, Όχι, κύριε Τώρα, ναι, την λέγανε. Για πε. Λοιπόν, και μια άλλη ανακοίνωση. Σήμερα το Λαϊκό Φροντιστήριο Ηλιούπολη mm. έχει μια εκδήλωση. Όλο εκδηλώσει, 6,5 ώρα στο ειδικό σχολείο τη Ηλιούπολη. Με τίτλο Πώ μιλάμε στα παιδιά μα για την κρίση, το είπα και χθε στο ειδικό σχολείο απέναντι από το Άλσος Δημήτρης Κιντής 6,5 ώρα λαϊκό φροντιστήριο Ηλιούπολης. πάνε πολλά παιδάκια εκεί κάνουν μαθήματα Ωραία. λοιπόν τι έχουμε διαφημίσεις έχουμε διαφημίσεις και θα πούμε μετά το γεια έχουμε Α. να πούμε και ένα γεια του Σεπτεμβρίου O Mon da Mon do Ma To się w O balur doś jordtarzy się ma. Kiertaza to nerota, my to koryczym. I na nam. Ty mi ssel. Ty tu Είναι η μέρα του έρωτα και τη αγάπη. Θα πω ένα μήνα που λέει μια φίλη. Μπρε παιδιά, το συμπαθούμε τον Παλούρδο γιατί είναι ο Αποστόλη μέσα στη στολή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. <laughs> <laughs> Από όλα τα μηνύματα, <laughs> τα χιλιάδε αυτό βρήκε. Ναι, τυχαία, Έπεσα τυχαία. πάνω σε αυτό. Ήταν ένα τελευταίο μήνυμα πριν 30 λεπτά. <laughs> ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, φεύγουμε γιατί έχει και σε λίγο. Okay. Καλό Σαββατοκυριακό. Τη Δευτέρα θα πούμε τα υπόλοιπα. Yes. Βάλαμε αυτό το τραγούδι επίτηδε λόγω μέρα. Το ψάξαμε πολύ, αλλά το βρήκαμε. These kisses are as